Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου λα μέσα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι όχτρι. Και τους φιλέψαμε η δωρκέ χωρί χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί. Του πιστεύετε σαν συνταξιούχοι και μισθωτοί, Έχουν προνόμια και αυτά τους και θα τα χρέη που Μην το προσέξτε, και όταν σας το και οι Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα παρασκευή και τι παρασκευή, Παναγιά μου, τη εβδομάδα έχει προηγηθεί Οι Αμερικανοί, σαν να λέμε τώρα, τώρα ο πρόοδο Βουλή και ο χώρα. Αλληλοβρίζονται ή σε μωρή, όχι εσύ, σε τραλό μωρέ. Να αρχίσουμε έτσι. Για να αρχίσουμε από αυτό που. Ε, ε, επιστολέ οι οποίε ανταλλάσσονται που δεν περνάνε παρά μόνο σαν και αυτά που δημοσιεύουμε εμεί, καμιά φορά από διάφορε εκστάσεις παιδιών του Δημοτικού και τέτοια που μαθαίνουν γράμματα και μαθαίνουν να γράφουν επιστολέ και γράφουν κάτι χαζομαρούλε που γίνονται μετά ρεπορτάζ και χαχάχαχαχαχαχουγού. Και αυτό είναι κομμάτι τη διεθνού κοινή. Για να είμαστε σοβαροί για να είμαστε σοβαροί. Το αίμα τρέχει εδώ μεταξύ ποτάμι. Η εκεχηρία είναι μόνο στα χαρτιά. Οι μετανάστες στάνουνε καραβιέ, ολόκληρες εδώ. Η ανάπτυξη εμποδίζεται το λίγος, έχει έτσι κάπως μια μικρή αναστολή, δεν την νιώθει κανένα. Οι τράπεζες χρεώνουν την ερώτηση τι υπόλοιπο έχω και βγάζουνε λεφτά. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ένα δράμα που σέρνεται αιώνες, αιώνε στην περιοχή κορυφώνεται με ανταλλαγές όχι απλώς πυροβολισμών τραγωδιών τραγωδιών και επειδή η Νάνση ε, έχει νομίζω σε ένα βαθμό ε, παλαβώσει να φτιάξει playlist που να ταιριάζει με αυτή την ειδησιογραφία ας ξεκινήσουμε με μια αλγερινή μισά μισά στη γλώσσα της και στα αγγλικά την Swad Γκύρεντα, No one but you είναι μια εκδοχή, όχι τίποτα άλλο, παρηγορητικό σε είναι εδώ βγαίνουν στο δρόμο και εξεκολουθούν να έχουν το κουράγιο να διαμαρτύρονται, γιατί γιατί αργότερα θα σα πω ότι στη Σμύρνη είναι μαζεμένοι κομμουνιστές από 70 χώρες και εκεί τα πράγματα αξίζει τον κόπο να τα δει κανένα λίγο σε βάθο. Γιατί στόχος είναι η ειρήνη και η οργάνωση των λαών και όχι των αφεντικών τους Ο Ζάγεφ λέει ότι θέλει να πρετηθεί γιατί δεν τον βάζουν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Και η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον άσωτο γιο που λέγεται Μεγάλη Βρετανία ή Την άσωτη κόρη, πείτε το θέλετε εν περιπτώσει Τον Έχουνε, τα, τα βρήκανε μέσα σε μια νύχτα οι άλλοι λένε ότι θα τα βρούνε μέχρι να μην έχει μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα και κόκος άμμου Η Λιανά Καλένη στο μικρόφωνο Είναι ο Real 97,8 στην Αθήνα Είναι 107,1 στη Θεσσαλονίκη Στον ήχο είναι δίπλα μου σήμερα η Μαρία Ψάλτη Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Χάλη Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση Πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση τι σημαίνει άλλου τύπου μουσική που τελικά μόλις την πεις άλλου τύπου μουσική είναι ακριβώς η ίδια με τη δική μας. Και σε διασκευέ έχω σας παίξω εξαιρετικά πράγματα σήμερα και κυρίως έχω και προσκλήσεις που θα σας φτιάξουν τη διάθεση και κυρίως δεν θα υποτιμήσουν την νοημοσύνη σας. So Σα φτιάξω και λίγο τη διάθεση. Βαστάει μια ζέστη. Και αυτό βαστάει και την τσέπη. και δεν έχει πλακώσει το κρύο. Αν και νύχτε είναι διαφορετικές από τι μέρε. Όσοι πρέπει, μην διστάσετε να κάνετε το εμβόλιο τη γρήπη. Μην διστάσετε να στείλετε τα παιδιά σα να κάνουν τα απαραίτητα εμβόλια. Ειλικρινά δηλαδή και αυτή η ιστορία με το να μην κάνουν τα παιδιά τα εμβόλια και να φεύγουν ε, παιδιά ε, από αυτόν τον κόσμο στον 21ο αιώνα που φτάνει σε τεχνολογίες άλλου επίπεδου αλλά το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων όλο ένα και χειροτερεύει και όλο ένα πέφτει προς τα κάτω μια ματιά να ρίξετε νομίζω ότι θα παλαβώσετε γιατί χάνονται παιδιά και δεν υπάρχει πια αντοχή για να σκεφτεί κάποιος λογικά αν σταθούμε λοιπόν στην τρέχουσα επικαιρότητα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί κάποιος ε, να ξαναθυμηθεί ότι κάτι ανάμεσα στη μουσική, σε μια καλυπαρέα, σε μια κουβέντα ε, με έναν τρόπο που κάποιος να σέβεται το διπλανό του μπορεί ενδεχομένως οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι δεν τελειώνεις με ένα πληκτρολόγιο και λέω δεν τελειώνεις με ένα πληκτρολόγιο γιατί α, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τίποτα δεν είναι όπως λέγεται όλοι συνιστούν ψυχραιμία αλλά από κάτω, από αυτή την ψυχραιμία, υπάρχει τόση άνταση, τόσο πάθος, τόσο συμφέρον, έτσι ώστε ε, ε, τα πράγματα να οδηγούν στο να γυαλίζονται κουμπιά, να γυαλίζονται γαλόνια και να αρχίσουν οι χρυσέ παλιές τραχμούλες, λίρες, δολάρια, ευρώ, ριάλια, όπως θέλετε και να το πείτε, να ξανακινούν ένα μήλο αιματηρή ιστορίας λοιπόν νομίζω ότι η Νάνης είχε δίκιο όταν γύρισε πίσω στο 73 και από το μεγάλο μας τσίρκο χωρίς καμιά διαφορά παίρνει τον Νίκο ξυλούρι τον στάβο Ξαρχάκο και τον Ιάκωβο Καμπαλέλη και μας θυμίζει πως γυαλίζουν ξανά τα κουμπιά Για τα κουπιά, για λίσαν τα γαλλόνια. Και πήγανε περίπατο με τα γλόνια πολεμικέ ζήμνε σε χρυσές τραχαμούλες εκατομμύρια διό Χοργιακοί σούλες και στο σουλτάνο μετρά για να ξετιμούσε η Τεσαλία πίσω να μας ξαναδώσει δώσει η Τε και στον ήλιο ξαπλώσε και μέτρα ψηδες. Αυτά <Και> τα χρεογράφα μας θα τα οικονομήσουν θα δώσουν και τα πάρουν καρδίσουν οι ξένοι τραπέζιτες και οι κερδοσκόποι μισότιμοι σπουλιούνται του φτωχού οι κόποι και τα δικά τους δάνεια πως θα ξεβλήθουν χωρίς η μετάξει τους να ενοχληθούνε. Γυαλίσαν τα κουπιά, γυαλίσαν τα καλούλια και πήγανε περίπατο με τα καλούλια. η ιστορία εκδικείται και είναι η εκδικής των μικρών πραγμάτων που τελικά εξελίσσονται σε τεράστια πράγματα την ώρα που σκάβονται λακί για να μπουν άνθρωποι μέσα και να φτιάξει ζωνή ασφαλείας ο Σουλτάνος σε μια περιοχή η οποία είναι εδώ και 6.000 χρόνια θέατρο πολέμου και θέλει να τη φτιάξει σε βάρος των λαών της περιοχής με όπλα που του δίνουν οι Αμερικάνοι και μετά αυτοί που φωνάζουν, πολλοί από αυτού που φωνάζουν εναντίον των Αμερικάνων, του επικαλούνται ω αυτού που άνοιξαν την πύλη γιατί δεν του υπερασπίζονται. Τώρα, πώ γίνεται να υπερασπίζονται οι Αμερικάνοι, αν δείτε την εθνικότητα των όπλων τα οποία χρησιμοποιούνται στην περιοχή, ξέρετε ποιο έχει τορφοδοτήσει ποιον. Για παράδειγμα, επειδή ακούω πολλά πράγματα και σχόλια και ο καθένα έχει γίνει ακούνε αναλύσει, ψάχνουν. Διαφεύγουν πράγματα που δεν περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου Χτύπησε ρεκόρ η εξαγωγή όπλων της Γερμανίας προς την Τουρκία Μόλις της το πρώτους εννέα μήνες του χρόνου αυτού Στου 8 μήνε, για πρώτη φορά έχει πουλήσει τόσα πολλά όπλα, ούτε ξέρω πόσο, δεκάδε, εκατοντάδε εκατομμύρια. Ε, έχει δώσει τόσα πολλά όπλα η Γερμανία στην Τουρκία. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο τα 70% τη παραγωγή και των πυρομαχικών που φτιάχνει δικά τη όπλα, γιατί είναι και εξαγωγική σε παραγωγή όπλων η Τουρκία και όλα αυτά. Κάπου πρέπει να πέφτουν. Πρέπει να πέφτουν πάνω σε κορμιά, πρέπει να πέφτουν πάνω σε εδάφη, πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βγαίνει και χρήμα. Ε, για πρώτη φορά στα τελευταία 14 χρόνια. Χτύπησε ρεκόρ. Αυτή είναι η Ευρώπη που μαζευόταν χτες να συζητήσει το προσφυγικό. Αυτή είναι η Ευρώπη που μαζεύεται ε, πίσω και λέει Βγάλανε την καταπληκτική ανακοίνωση Γερμανοί. Το λέω για τα πήρα στο κρανίο και με αυτή την ανακοίνωση τελείωσε το ζήτημα των αποζημιώσεων και χίλια δυο. Άκουσα και εκείνο το καταπληκτικό που είπαν ότι δεν θα του δίνουμε όπλα και μπορούν να κάνουμε εμπάρκο όπλων που χρησιμοποιούν τον κούδουν. Οπότε θα τα δίνουμε. Για παράδειγμα, αυτά που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή ε, θέλουν να τα χρησιμοποιούν στη θάλασσα υποβρύχια, του τακεία, αυτά που γέρουν, που δεν γέρουν, που τα παραλαμβάνουν, που δεν τα παραλαμβάνουν νέε τεχνολογίε. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Βγαίνει και ο άλλο από πάνω που δεν είναι βέβαια ε, τσάρος, αλλά τον λένε τσάρο και πάντως δεν είναι Στάλιν, είναι και κομμουνιστής, μην τρελαθούμε δηλαδή ο Πούτιν από πάνω και λέει μη μου κουνιάστε πολύ γιατί έχω φτιάξει όπλα που δεν σας περνάει ο νους και εκεί έχει αρχίσει τώρα και γίνεται η συζήτηση για πρώτη φορά ότι στα πέριξη της Ροζάβας έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται όχι καινούργια όπλα, πολύ παλιά, λευκός φόσφορος δηλητηριώδη πράγματα που καίνε παιδικές σάρκες σε αυτό το ταξίδι δεν αντέχει κανένας παρά μόνο αν αρχίσει, και σκάβει για άλλους λόγους έτσι έχουμε εκπληκτικά ευρήματα στο ναυάγιο των αντικειθήρων συνεχίζεται εκεί αυτή η υποθαλάσσια α, το ψάξιμο στο ναυάγιο των αντικειθήρων ε, και θα φέρει ε, ομορφιά και πολιτισμό στην επιφάνεια και με τον ίδιο τρόπο στην Αιγύπτο έχει βρεθεί ένα ολόκληρο κομμάτι Με σαρκοφάγους Απήραχτες Κοντά στο Λούξορ Όπου και από εκεί περιμένουμε καινούργια πράγματα Θα μου πείτε με τέτοια θα συσχολήσει Αν δεν ασχοληθεί κανένα με αυτά Αναρωτιέμαι τι νόημα έχει Να υπερασπίζεται γη Και ιστορία Έτσι σας πάω πίσω Με μια εξαιρετική στο τραγούδι Σοφία Βραμίδου Στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Νίκο Γάτσο Στο ταξίδι. Όχι άλλο. Απ' τη δύση μου να φτάσω ω την Ανατολή Τίποτα άλλο για να πάρετε μια ανάσα Μια ανάσα Τρέχω πετάω κίνηγα πουλιά και όνειρα Τον κόσμο να αγκαλιάσω με ζεστό φίλι και από τη δύση μου να φτάσω στην Ανατολή. Μα <Τι> είναι φίλη το ταξίδι, είναι μαζί και εξίδι σε ένα μεγάλο αγαθό στα βρό. Εγώ δεν κάνω πίσω ούτε το δρόμο. Μου θα αφήσω. Σπουλιμάνι, σίγουρο να βρω. <Τι> Θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω με ένα ζεστό και από τη δύση μου να φτάσω στην ανατολή. Πετάω χαίρετα κάποια τρέμα παιδιά και κάθε πέτρα που πατάω ανοίγει σαν καρδιά Νύχτε μου δρόμο να περάσω με ήλιο με βροχή θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω και πάλι αυτή την αρχή μεγάλα γάθινος το βρω όμως εγώ δεν κάνω πίσω ούτε το δρόμο μου θα αφήσω που λιμάνι σίγουρα Τα τα χρή τζαλακού... Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα με SMS, ενώ το μήνυμα σα το 1960. realfm.gr είναι η διεύθυνση για μηνύματα του υπολογιστή και το τηλεφωνικό κέντρο λοιπον έγινε δεκτή η ελληνική ε, αντιπροσωπεία στη Σμύρνη με πολύ εγκάρδιο τρόπο, γιατί ε, ε, σας θυμίζω ότι η 21η Διεθνή Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων συνδιο, συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα και το κάπα Τουρκίας. Σε αυτή την εποχή Στην εποχή των διεκδικήσεων Στην εποχή που οι λαοί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και απανταχού ανταχού γης, Είναι αποκομμένοι από τις ηγεσίε τους Αποκομμένοι εντελώς Όπου οι ηγεσίε τους μπορεί να είναι σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο Λοιπόν, α, ανάμεσα στάλα, άλλα Σε έναν α, λόγο που πατήστε τον, ψάξετε τον, αξίζει τον κόπο Να τον διαβάσετε, Χωρί να είστε κομμουνιστές να μην είστε κομμουνιστές, δεν έχει καμία σημασία σκεπτόμενοι να είσαστε να ξέρετε τι μπορεί να τρέχει παράλληλα με αυτά που ακούγονται τι θα είναι τελικά και ποιος θα είναι αυτός που μπορεί να βάλει κυριολεκτικά τέρμα σε αυτές τις καταστάσεις λοιπόν το κομμουνιστικό κόμμα είπε ανάμεσα στα άλλα ο Κουτσούμπας Επιμένει πω η εργατική τάξη, λαοί μα, πολύ περισσότερο οι γειτονικοί οι λαοί, ο ελληνικό και ο τουρκικό, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ του. Κοινή η αγωνία και η θέληση όλων μα για ειρήνη, φιλία, πρόοδο και σοσιαλισμό. Το ΚΟΚΟΕ αντιτάστε στη Συμφωνία Διατήρηση και Επέκταση των Αμερικανών Νατοϊκών Βάσεων στην Ελλάδα. Παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια σε βάρο άλλων λαών. Αγωνιζόμαστε για την αποδέσμευση τη χώρα από τι υπεριαλιστικέ ενώσει του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζει το ΚΚΕ, τη νέα εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία. Εκφράζει την αλληλεγγύη του με το λαό της Συρίας που βιώνει τις σκληρέ συνέπειε του πολύχρονου υπεριαλιστικού πολέμου. Δεν είναι λίγο να τα λες αυτά μέσα στην Τουρκία. Παρουσία είχε των κομμουνιστικών κομμάτων από τα πέντε σημεία του ορίζοντα. Φέτος, επισημαίνει ο Κουτσούμπας το λόγο του, η συνάντηση των κομμουνιστών γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των αντιθέσεων, συνέχιση των τοπικών και περιφερειακών υπεριαλιστικών πολέμων και συγκρούσεων, ένταση και εκμετάλλευση τη εργατική τάξη των λαϊκών στρωμάτων, καπιταλιστικών οικονομικών κρίσεων με ένταση τη ανησυχία για νέο κίνδυνο διεθνού, πιθανόν πιο βαθιά και συγχρονισμένη κρίση τα επόμενα χρόνια. Όξυση των προβλημάτων του περιβάλλοντος και τη κλιματική αλλαγή, τη προσφυγία και τη μετανάστευση, του περιορισμού των λαϊκών δικαιωμάτων και των ελευθεριών, τη έξαρση του αντικομμουνισμού, του ρατσισμού και του εθνικισμού. Υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί. Πολύ δύσκολα μπορείτε να διαφωνήσετε με αυτήν την πρώτα απ' όλα πέρα από την πολιτική λογική τοποθέτηση έξω από το είσαι τρελό. Ουσιαστικά, να έχω μια ζώνη ασφαλεία. Αυτοί είναι τρομοκράτε, αυτοί μ' αρέσουν, αυτοί δεν μ' αρέσουν, αυτοί μπαίνουν, αυτοί δεν βγαίνουν, αυτοί μπορούν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα, αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα, αυτοί μπορούν να μετακινούνται, αυτοί δεν μπορούν να μετακινούνται. Για παράδειγμα, την ώρα που τρέχει αυτό, ποιο να φανταστεί ότι προετοιμάζονται στην Ευρώπη για μία από τι μεγαλύτερε ασκήσει με συμμετοχή του μεγαλύτερου αριθμού Αμερικανικών στρατευμάτων που θα βρεθούν στην Ευρώπη. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και μία από τι ασκήσει που θα γίνουν αφορά πυρηνικό πόλεμο. Μπορείτε να φανταστείτε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα. Και θα ανοίξουμε παρτίδες με τον εφιάλτη και με την κόλαση κάνοντας ασκήσεις για να αντιμετωπίσουμε πυρηνικό πόλεμο. Και την ίδια ώρα που τα λέμε αυτά για το Ιράν και το Ιράκ συζητιέται πια στα Ίσα ότι έχουν πάρα πολλά πυρηνικά στη βάση του Ίντσερλίκ, που δεν απέχει δά και χιλιάδες των χιλιομέτρων από το μέτωπο στο για το οποίο τώρα συζητάμε και μιλάμε για συμμάχους αυτού εδώ του τόπου που όποια και απόφαση να πάρθει στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ένοχη σιωπή γιατί και οι μετανάστες που έρχονται εδώ και οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ συμπιέζονται κυριολεκτικά από τη μία μεριά από την Ευρώπη τις χώρες του Βίζεγκραντ το 1,5 εκατομμύριο που λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουν από τον νότο, από τη θάλασσα που φτάνουν καραβιές από το αποτελέσμα της Τάχα Μουδίθεν Αραβικής Άνοιξης και από την Ανατολή και τις ε, νεοοθωμανικές σου, σουλτάνικες επιβιωτικέ για την ηγεσία του και όνειρα της ε, τουρκικής αστικής τάξης. Μέσα σε αυτό το επίπεδο τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν σε τέτοιο βαθμό που θέλει Λίγο περισσότερη σοβαρότητα στο τι ακούτε, πώς αποφασίζετε, τι κριτήρια διαμορφώνετε και κυρίως τι διεκδικείτε. Αν δεν είναι διεκδικούμενο η ειρήνη, είναι κάτι που χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και τότε η ένοχη σιωπή, όπω λέει κι για το τραγούδι της Σαρλέτας σε στίχους και μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, περνάει από το κρεβάτι στη φρικτή πραγματικότητα και στην αγριότητα ενός άδικού πολέμου. στη σιωπή μια ενοχή κυκλοφορώ με τα φανάρια μου σβησμένα μυστήρια διαδρομή που όλο φεύγει και πανέρχεται σε σένα Μη μου Θυμηθώ, εγκλωβισμένη στην απάθεια του πλήθους Μοναδική μου διαφυγή Ο χρόνος με ανοίγματα και γρίφους Μη μου ζήτα. να θυμηθώ Εγκλωβισμένη στην απάθεια του πλήθους Μοναδική μου διαφυγή ο χρόνος με ενοίγματα και γρίφους με στη σιωπή Λάθος στιγμή, για να ανταλλάξουμε ταυτότητε χαμένες Ηρωική απογραφή, είκοσι αιώνε με αγάπες περδεμένες Μη μου ζητάς, να θυμηθώ, εγκλωβισμένη στην απάθεια του πλήθους Μοναδική μου διαφυγή, ο χρόνος με νύγματα και γρίφους Μη μου ζητάς να θυμηθώ, στην απάθεια του πλήθους Μοναδική μου διαφυγή, ο χρόνος με νύγματα και γρίφους Δεν υπάρχω, αλλά υπάρχω Δεν ζω, αλλά ζω Δεν έχω σάρκα και ωστά δεν τα χρειάζομαι Εσείς με κρατάτε εδώ Με τα θετικά σας λόγια, αλλά και τα αρνητικά Δεν έχω ησυχάσει νεκρούς, αλλά μήπως έζησε χαίσυχος και ο ζωντανός Ο καθένας από την πλευρά που το βλέπει, από την πλευρά που τάσσε εαυτόν Είναι τιμή πάντως να με βρίζει ο εχθρός Σημαίνει ότι με φοβάται. Σας διάβασα ένα απόσπασμα από την παράσταση του Άρη που ξανανεβαίνει στο τεχνοχώρο Καρτέλ έχει συγκινήσει τα πλήθη έχει, έχει παρουσιαστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει κάνει δύο χρονιά φουλ και στον τεχνοχώρο από τις 19 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων ο Άρης ένα εξαιρετικό έργο τη Σοφία Αδαμίδου σε σκηνοθεσία Βασίλη Βισβήγη με τον Τάσο Σωτηράκη. Εξαιρετική ερμηνεία στον ομόνιμο ρόλο. Έχω λοιπόν για σα δύο διπλέ προσκλήσει για αύριο Σάββατο και δύο διπλέ προσκλήσει για την Κυριακή στι 7 η ώρα στο Καρτέλ Τεχνοκόρο στη, στο Βοτανικό στην Αγία Σάνι και Μικέλη 4. Γιατί παρότι πέρασαν 73 χρόνια από τον τραγικό θάνατό του, ο Άρη βρίσκεται πάντοτε σε επικαιρότητα. Σε συζητήσεις για το ποιος ήταν σαν άνθρωπο, Σαν πρώτο καπετάνιος Η σχέση του με το κουκούε, Ο έλας, Ο ηγέτης τη αντίσταση, Αυτός που ελεύθερωσε τη χώρα τους ναζί, Ο φόβος και ο τρόμος των ντόπιων συνεργατών Των των συλλόγων, Του χιτλερισμού Είναι πέρασμένος στην Αθανασία Ο Άρης της Λαμίας Ο Βελουχιώτης του Γοργοπόταμου Ο Μιζεργίας της Δήλωσης Ο Αρνητής που έκαψε τη Βά της Ρούμελης τελευταία πτήση τη Μεσσούντας. Σας α, θυμίζουμε, για όσους δεν το θυμούνται, ότι η πανελλαδική διάσκεψη του ΚΚΕ το 11 αποφάσισε την πολιτική αποκατάσταση επισήμως του Άρη Βελουτζότη θεωρώντας ότι είχε δίκιο ως προς την εκτίμηση που έκανε για τη συμφωνία της Βάρκηζας και από το 2018 ολόπλευρα και κομματικά έχει αποκατασταθεί. Σαν τον Άρη... Ξέρετε πως υπάρχουν τώρα που θα τους δούμε στα επόμενα χρόνια οι γενιές να παλεύουν για το δίκιο τους σε όλο τον πλανήτη κάτι ήξερε το 96 ο Λάξο Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλος εδώ θα τον ακούσουμε μαζί με την Αφροδίτη Φρυδά να γράφει έψαχνες πάντα για να βρει κάτι να στρώσεις λίγο αυτού του κόσμου του τερεν και έγινε ένα βράδυ στη Βεγδάτη με δέκα σφαίρες στην κοιλιά στο CNN Είναι γραμμένα το 1996 όταν τα μέτωπα εκεί είχαν ανοίξει όπως ανοίγουν ξανά τώρα Εγώ σου γράφω έτσι για μένα Στα κρύα καταφύγια. Λάθος μωρό μου, λάθος και ψέμα Σημείες και προπήρια Εγώ σου γράφω έτσι μωρό μου Μην πάω σε τρελάτη Όλο το φως το φως του κόσμου Για ένα βενζινάτι πάντα για να βρει να στρώσει λίγο αυτού του κόσμου τότερε. Το Έγινε φίλμα ένα βράδυ στη Βαγδάτη με δέκα σφαίρε στην Κυριακή. πάντα για να βρει κάτι να στρώσει λίγο αυτού του κόσμου τότερε. Το και με πίρμα ένα βράδυ στη Βαγδάτη με δέκα σφαίρες στη κοίλια στο CNN <μμ> Εγώ σου γράφω έτσι για μένα το ξέρω πως δεν νοιάζεσαι τώρα μωρό τώρα κανένα και μένα χρειάζεσαι Εγώ σου γράφω έτσι για μένα τι άλλοι σε ξεχάσανε Σε μια οθόνη γεμάτη αίμα μια νύχτα σε αδειάσανε. Έψαχνες πάντα για να βρει κάτι Να στρώσεις λίγο αυτού του κόσμου τότε το ρε Και γίνες φίρμα ένα βράδυ στη Βαγδάτη Με δέκα σπέρες την κοιλιά στο CNN Έψαχνες πάντα, Έψαχνες πάντα για να βρίσκατι, κάτι Να στρώσεις λίγο αυτού του κόσμου τότε το ρε Έγινε σπίρμα, ένα πράγμα στη Βαγδάτη. Με δέκα σφαίρε στη στο στυρενέ. Είναι ώρα για λεφτά. να καραλίζει το μικρόφωνο. Σα θυμίζω, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε με. SMS το στέλνετε στο 1960 αφού γράψετε προηγουμένω μπροστά το Real και το περιεχόμενο μετά. Studio papaki είναι ο υπολογιστής, δηλαδή τα mail και 211 είναι το τηλέφωνο. Χαιρετίσματα τα αντιγυρίζω στη Στέλλα. Πρώτη πρώτη με το που μπήκα στο στούντιο τα βρήκα. μόλι τα είχε στείλει αλλά βλέπεις είναι η επικαιρότητα και έρχεται ο φίλο Γιάννη από τον Brooklyn. και λέει κύριε Τραμπ τα έκανες κατά. Ο κερδισμένος στην τουρκική στρατιωτική επιχείρηση Όχι επιχείρηση Δεν είναι επιχείρηση στρατιωτική επιχείρηση Εισβολή, βολάρα είναι Αρχίσουμε να λέμε τέτοια Γιάννη μου την πατήσαμε Βγήκε και ο εχθρός Το ευτυχώς το έχει συσταγωγικά του Ερντογάν Και αγαπημένος των Ρώσων Μπασαραλάσαντ στην περιοχή αποκτά πλέον ισχυρή παρουσία η Μόσχα που καλύπτει το κενό των Αμερικανών. Με τι βλακίε του Τραμπ, τον είπα, και με επιχείρηση μια εβδομάδα με θύματα κυρίω συμμάχου τη, η Τουρκία νομιμοποιεί την παρουσία τη εδάφη άλλη χώρα σε έκταση τάδε χιλιόμετρων. Συμπέρασμα: οι συναισθηματικά κομμουνιστοκρατούμενοι Κούρδοι τα έχασαν όλα. Και αυτό το έχει τα εισαγωγικά. Μου θυμίζουν του Έλληνε και ειδικά του Κυπριού. Τώρα, εγώ δεν ξέρω εσύ τι είσαι, αν είσαι Αμερικάνου τώρα κατευθείαν. Γιατί σου θυμίζουν, έλεγε, θα μπορούσε να πει: Μου θυμίζουμε του Έλληνε και του Κυπρίου, βρε Γιάννη μου, και με το τσακαλένιο επίθετο που έχει. Για να δούμε τώρα. Δηλαδή, εσύ τι περίμενε, έτσι όπω το περιγράφει και έτσι όπω το εισπράττει και ο κόσμο, δεν έχει άδικο. Είναι λε και παρακολουθούμε από αυτά τα παιχνίδια online στο διαδίκτυο, στρατέγκο. Λε και δεν αφορά σε ζωή ανθρώπων αυτό το πράγμα. Τι κάνει η Αμερική, ποιος κούνε το πιόνι, αν είναι κερδισμένος ο ένας, αν δεν είναι κερδισμένος ο άλλος, αν θα έχει ζωνή ασφαλεία. αν οι Αμερικανοί διδάξανε στους, και αν αντιστέκονται οι Κούρδοι επειδή τους διδάξανε οι Αμερικανοί λέει, που του εξοπλίσανε όσο του χρειαζόντουσαν για να ξεμπερδεύουν με τον ISIS που τον είχαν εξοπλίσει τον ISIS και τον είχαν φτιάξει. Και που οι ηγέτε του ISIS είναι πουλάκια που είχαν πιάσει από την εποχή του Σαντάμ, που τα πήραν στην Αμερική, τα εκπαιδεύσανε, τα ξαναστήλαν πίσω για να του κάνουν τη δουλειά του, γιατί του έμαθαν επίση του αυτού που εκπαιδεύσαν του Κούρδους να σκάβουν λαγούμια, που αυτοί το μάθαν από το Βιετνάμ, που το πλήρωσαν πικρά οι Αμερικάνοι. Αυτά θέλετε να μου πείτε. Έτσι θα το βλέπετε. Δεν θα βλέπετε τι είναι προ το συμφέρον των ανθρώπων και των λαών. Πώ θα παλέψουμε για ειρήνη, Μωρέ, άμα κουνάμε του ανθρώπου πάνω στην παγκόσμια σκακέρα. Στην πραγματικότητα, όλα για το πετρέλαιο, για τη βενζίνη είναι. Πώ το λένε. Για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο είναι. Είναι για τις ενεργειακέ πηγές. Ακούτε ανατολικά του Εφράτη, δυτικά του Εφράτη, ανατολικά του Εφράτη, δυτικά του Εφράτη και δεν συνειδητοποιούμε ότι για να φτιαχτεί και να το φράγμα που φτιάχτηκε που είναι μέσα στην Τουρκία. Σε τουρκικό σημερινό έδαφο οι πηγέ του Τίγρη και του Εφράτη και επενδύθηκαν αμερικάνικα κεφάλαια, καναδέζικα κεφάλαια, γερμανικά κεφάλαια. Ο Άμπακο είχαν πνιγεί τρει χωριά κουρδικά. Δεν μιλάμε. Συνάντησα έναν στον δρόμο προηγουμένω σε ένα φούρνο ο οποίο μου λέει, Δεν, ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι 35-50 εκατομμύρια οι Κούρδοι. Νόμιζα λέω ότι είναι λίγοι. Δηλαδή και αν ήταν λίγοι, τι έπρεπε να σφαγούνε. και οι Κύπροι λίγη ήταν. Και καθίστε να βάλτε το κεφάλι σα να σκεφτείτε ποιο παίζει στην πλάτη πιανού και αν είναι ωφελημένο αυτό και αν δεν είναι ωφελημένο ο άλλο και τι θα κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή, άμα σα πληρώνανε να έχετε μία φυλακή στην αυλή σα για τα αδέσποτα τη γειτονιά, θα το κάνατε. Στα σοβαρά δηλαδή. Θα σε έλεγε κάποιο πάρε λεφτά και αφού μεγάλο κήπο, μαζεύω εγώ τα αδέσποτα, θα τα φέρω και τα χώνει εκεί ή μέσα. Σου δίνετε κάτι λεφτά να τα αποζει, να τα ταΐζεις. Έτσι φέρεστε. Στο κεφάλι έτσι φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή Να ταΐζει τον Σουλτάνο να φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας Στην οποία λέει προσέξτε τι θα κάνει Θα βάλει ανθρώπινη ασπίδα Τους πρόσφυγες λέει 3,5 εκατομμύρια Θα τους, πάρει, τους βάλει ασπίδα σε αυτά τα 30 χιλιόμετρα Στην Ξερασία μέσα στην, στην έρημο Για να τους έχει ασπίδα για να μην τον χτυπάνε οι Κούρδοι Που το πρόβλημα των Κούρδων το έχει μέσα στη χώρα του Όπω έχει και με άλλε μειονότητε μέσα στη χώρα του. Έχει μακρά ιστορία η Τουρκία με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα. Και ο Γιάννη έχει δημόσια και με τη Ρωσία που ε, παίρνει τη θέση ε, και τα έσοδα τη για τι πεδρολογικέ ε, ε, ε, ε, ε, ε, εταιρείε. Και οι ριζοσπαστικέ φατρίε των Ισλαμιστών να αρχίσουν να βλέπουν τη Ρωσία ω το μεγάλο σατανά. Δεν ξέρω τι συμβεί. Μήπω ξέρετε εσεί τι θα συμβεί. Πάντα θα απαντάω σε αυτή την ερώτηση, Γιάννη μου, με το χέρι στην καρδιά. Ό,τι επιτρέπουν η λαοί να συμβεί, αυτό συμβαίνει. Λαοί που δεν θέλουν να επιτρέψουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, άμα θελήσουν, δεν συμβαίνουν πουθενά. Άμα δεν πας να πολεμήσεις για λουνού ψωμί, ε, του το ψωμί και όχι για το δικό σου, τότε τα υπόλοιπα... Χρήστο, είναι ωραίο το μήνυμά σου, αλλά ας πάρουμε μια ανάσα, ειδικό σε έναν ναι, που το διαβάσω μετά, το αφιερώνω και σε όλους όσοι... Πλησιάζοντα προ τι ειδήσει, κάτι άλλο χρειάζεται για να πάρουν ανάσα. Λοιπόν, είναι για το τραγούδι. Βασίλης Παπακοστατίνου και Ρίτα Αντωνοπούλου, απεχτό δίδυμο, σε στίχους Λίνα Δημοπούλου, Ανταλλάσσουνε μοντέρνο ζευγάρι τα βάσανα του σήμερα. Εσύ να ψάχνεις πώς να με στριμώξεις Στα άκρα όπως πάντα να με σπρώξει. Να αρχίσουν του πολέμου τα παιχνίδια Δεν θέλω ούτε εγώ να τσακωθούμε Για να θεμάμαι άσχημα θυμόνο σε βρίζω και μετά το μετανιώνω Και τρέμω μέχρι να τα ξαναβρούμε Ας πούμε λίγο απόψε παραπάνω α πούμε και ας κάνουμε πλακίες Να με φλερτάρεις και τα λόγια μου να χάνω Και εσύ να μου δει οδηγίε. Α γινούμε λίγο απόψε παραπάνω. Α πούμε και α κάνουμε πλακίε. Α ξαναστήσουμε από την αρχή το πλάνο. Μα περιμένουνε πολλέ δεκαετίες Κλέψανε, λένε. Είναι ο no Real FM, είναι μια ακόμα Παρασκευή στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λέω να Κανέλη στο μικρόφωνο και ο φίλο Κωνσταντίνο γράφει. Καλησπέρα και τα σέβομαι σε εσά, κυρία Κανέλη, και στου συνεργάτε Καλό απόγευμα. Να έχετε ένα σχόλιο. Η Γαλλία προς μεγάλη μας ντροπή ασκεί πιέσεις για τους δικούς τους λόγους στην ενταξιακή πορεία των σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός με πύρινο λόγο από βήματο της Βουλής, ο δικός μας Πρωθυπουργός προφανώς εννοείς, έλεγε πριν την εκλογή του ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να εμποδίσει τα Σκόπια να μπουν στη Βόρεια Μακεδονία εννοείς, έχει πια... Γίνει η διεθνή συμφωνία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντα πολύ καλά ότι αυτό είναι αδύνατο λόγο τη συμφωνία. Μπράβο στο ήθος και αυτού του Πρωθυπουργού, που λέγοντα ασύστολα ψέματα, εκλέχτηκε κυβέρνηση. Μπράβο και στο λόγο του, εξέλεξε. Δεν να πει, φαντάζομαι που δεν το λες φίλε μου. Κωνσταντίνε, τώρα σου θυμίζω ότι η Γαλλία και η Ολλανδία και η Δανία είπαν όχι. Η Γαλλία επικαλείται ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπο εισδοχή και, και ε, διαμόρφωση των κριτηρίων. Ο Ζάγεφ απειλεί ότι θα απεραιτηθεί. Η Αλβανία σπαράσεται και ετοιμάζεται να κατεβάσει τον πρόεδρό Στην Ισπανία έχει μπει φωτιά πολύ μεγάλη, κατεβαίνουν τώρα και βάσκοι και κατεβαίνουν και α, ομάδες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Καταλονία όπου έχει αρχίσει ε, κυριολεκτικά σχεδόν επαναστατική διαδικασία. Ε, η Ευρώπη φλέγεται από άκρου άκρο. Οι Άγγλοι έχουν και αναβιώνουν και εθνικισμοί και τοπικισμοί, αλλά και προοδευτικά κινήματα και πολλά άλλα πράγματα. Θα μου πει μόνο άμα παρακολουθεί, εγώ ήρωε θεωρώ και του δημοσιογράφου και του δικηγόρου τη πολιτική αγωγή που αντέχουν πέντε χρόνια τώρα τη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Και ακούνε αυτά που ακούνε, δηλαδή και πώ αντέχουν και πώ στέκονται στα πόδια του. Και έχω και τον Χρήστο που μου γράφει σήμερα εδώ. Ξεκινώ με τα συγχαρητήρια στην Άνση που για άλλη μια φορά κεντάει με μουσικέ επιλογέ. με, αν κατάλαβα καλά, για να σφυροκοπάνε ένα λαό εδώ και χρόνια. Για να φύγει δίθεν ο Άσαντ και να εξαφανίσουν το Άισι, ή Νταέσο όπω το λένε. Μπούκαρε ο Ερντογάν μέρες τώρα στη Συρία, ο Άσαντ κινήθηκε προ τα πάνω με τακτικό στρατό και τη σιωπηλή στήριξη Ρωσία και Ιράν για να πουλήσει φιλίε στου Κούρδου και ενδεχομένω να εξαγοράσει την κατάθεση όπλων εκ μέρου του αύριου. Ο Τραμπ παίρνει αυστηρό ύφο και κατσαδιάζει τον Ερδογάν που φαίνεται όμω να τον αγνοεί και να προτιμάει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Πούτιν. Μετά κάτσανε, όπω είδε, μαζί στο τραπέζι, έτσι. Και όλα αυτά τα ωραία και αστικοδημοκρατικά με το εξή κόστο. Πνιγμένα παιδιά στο Αιγαίο, νεκροί σε μάχε, Κούρδοι, Σύριοι, νεκρά σε μάχε παιδιά, πιτσιρίκια, κληροτή φαντάρη τη Τουρκία και τελειωμό δεν έχει ο μακάβριο κατάλογο. Και μετά το ΚΚΟΕ και τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα που συνομιλούν με την Τουρκία είναι η γραφική, η ξύλινη, η παροχημένη. Γιατί η πρόοδο είναι να γίνει κιμάς η νεολαία όλων των χωρών σε αυτό το υπεριαλπιστικό σφαγείο. Δεν ξέρω πώ να αισθανθώ πραγματικά. Ξέρω όμω με ποιο να συνταχτώ Φιλούμπε από το Εδιβούργο και σε σένα και στην αγαπημένη μου Κύπριο τοπούλα που σε ακούει στο Νότιγχαμ. Λοιπόν, τι σα έχω εγώ εσά εκεί στην Αγγλία που θα βρεθείτε. Μπρεξιτένι, Γκρίξ Μπρεξιτένι θα βρεθείτε ξαφνικά ε, Εκεί που κάτι Πέρι το μάτι μου χτες ε, Οι Άγγλοι είναι τόσο Αγαπημένοι με τη βασίλισσά τους Με τα πριγκίπα πουλά τους, που έχουν φορέ και σβάστηκες Έχουν πάει σε πάρτι Που ψωνίζουν από φθηνά πολύ καταστήματα Τις πέφτει βαρύ το διάδημα της βασίλισσες Όλο αυτό το μύθο έτσι τον αγγλικό Εγώ ακούω ξέντε, βασιλιάς και βασιλείες και μου γυρίζουν λίγο τα μέσα μου μπροστά έξω και αυτό δεν το αντέχω στον 21ο αιώνα όπω δεν αντέχω του Τζόκερ δεν αντέχω όλους αυτούς ξέρετε, που βγαίνουν από τα καρτούν και προσπαθούν να γίνουν και ηγέτες κοινωνικών εξελίξεων υπαγορευμένες από το από την καρτουνίστικη προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων δεν τα αντέχω εγώ αυτά καθόλου καθόλου βαρφακίζει δηλαδή αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου εντελώς οπότε λέω να σας παίξω κάτι που πει και βρήκε η Νάνση εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω έχει κάνει την ερμηνεία και τη διασκευή αλλά η διασκευή είναι μυθική γιατί είναι μυθικός ο πρώτος δημιουργός και διδάξα ο Βασίλης ο Τσιτσάνης έτσι μια και μιλάμε για την Ανατολή, θα σας παίξω τη Μάγισσα της Αραπιάς. Λοιπόν, η πρώτη εξέλιξη, η εκτέλεση είναι του Τσιτσάνι και του Παγιουμτζή του Στράτου. Η πρώτη φωνογράφηση έγινε το 1940, με το που ξεκίνηκε ο πόλεμος. Και ο Σπύρος Σούκης έχει κάνει ε, με, ένα άλμπουμ με τίτλο Η Μάγισσα της Αραπιάς, Legend 2000, όπου αυτό που θα ακούσετε, μια μπλούζο τζαζιά, Πασισμένη πάνω στον Τσιτσάνι Χωρίς να έχει πειράξει την ουσία του τραγουδιού Είναι αυτό που με τρελαίνει σε ορισμένες διασκευές Με ευχαριστεί αφάνταστα Ξέρω ότι περνάει και σε άλλες γενιές σαν άκουσμα Και δείχνει τι πάνω πει αθάνατη δημιουργία του Τσιτσάνι Εξαιρετικό αφιερωμένο σε όσους από τη Αγγλία ως τη Ροζάβα ξέρουν που να συνταχτούνε για σε Αυτά που εγώ τα και τα σημάδια της θέλεις σε μια φωτιά να ρίξει και τα σημάδια της θέλεις Να ρίξει. Λοιπόν Λέω να σας πάω σε μια ωραία κλήρωση Πολύ ωραία κλήρωση Και να σας φτιάξω τη διάθεση Γιατί αφορά στα παιδιά σας Τώρα μεταξύ μα τέτοιε παραστάσει είναι και για μεγάλε. Δεν είναι μόνο για παιδιά. Αλλά στο Μικρό Παλά, κάθε Κυριακή στι 11.30 ώρα ή στι 2 το μεσημέρι, υπάρχει η παράσταση Η Μαρία Πριν την Κάλλα. Και αφορά στα παιδικά της χρόνια. Λοιπόν, το Μικρό Παλά υποδέχεται τη Μαρία Κάλλα σε μια παιδική παράσταση τη Ειρήνη Ιακόβου και του Θωμά Καραγάλιου. Έτσι που η Μαρία που συγκλόλυνσε τον 20ο αιώνα με τη χρυσή φωνή της και έμεινε στην ιστορία όσα ξεπέραστο παράδειγμα πειθαρχία ταλέντου και επιμονής έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και τα Ελληνόπουλα ανάθεμα και ξέρουν τίποτα από όλα τούτα γιατί έτσι η Πριμαντώνα παρουσιασμένη με ένα καλοφτιαγμένο κλασικό παραμύθι καταφέρνει και ακουμπάει τις ψυχές των παιδιών. Παρακολουθούμε τη Μαρία Κάλλα στα πρώτα τη βήματα. Ένα παιδί που έχει βιώσει κυριολεκτό μπούλινγκ. Την απόρριψη για την εξωτερική τη εμφάνιση ήταν χοντρή, ακόμα και από την ίδια τη τη μάνα που τη θεωρούσε και χοντρική άσχημη. Ωστόσο, αναγνωρίζοντα το ταλέντο τη κόρη τη, η μάνα ήταν αυτή που την οδήγησε με την επιμονή τη στην καταξίωση και στην επιτυχία. Ποιο ήταν όμως το φω τη, κάτω το Μεγαλέξανδρο, στου γονεί μου το ΖΙΝ στους δασκάλου μου το ευσύνη χρωστάω είπε αλλά αυτό δεν μας νοιάζει μας νοιάζει πως έσφαξε και αν σφάχτηκε την κατάλληλη στιγμή με κάποιου άλλους λαού. λοιπόν η δασκάλα της μουσικής αυτή που στάθηκε φως και φάρος στη ζωή της της ζέστανε την ψυχή την κράτησε ζωντανή και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα την κατηγόρησα στο τέλος τη κατοχή, τη Μαρία Κάλλας για προδοσία σκώθηκε και έφυγε λέγοντα κάποτε θα με ζητάει κάποια μέρα η Ελλάδα Αλλά εγώ δεν θα γυρίσω ποτέ πίσω Ζηλεύω ακόμα τη μάνα μου στον τάφο Που την είδε σε μια μοναδική παράσταση Όταν εγώ ήμουν απιτσιρίκη Και δεν με παίρνουν μαζί τους Στην Επίδαυρο Λοιπόν έχω πέντε διπλές προσκλήσεις Για αυτή την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι Στους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν Στο 211 208 Και εγώ για να μην μπερδέψω Το ένα στυλ με το άλλο Θα σας παίξω. Rock. Στοίχη μουσική Σταμάτης Κραουνάκης και Σπύρα Σπύρα Από live του 17 Για να θυμίσει πως ορισμένα πράγματα μ, ε, Δεν πρέπει να λέμε ότι τα αγνοούμε Το ροκ αρχίζει και δεν τελειώνει Σουροκανίζει το παντελόνι Γιατί σε ρώτα Τώρα ροκ δουλεύει κι η νύχτα τρύση σε ξενιχτάνει και σε γυρίζει γιατί σε ροκ. Το ροκ και σε σηκώνει σε <Τι> τριβελίζει σαν μαστατώνει ράου με κλοκ. Ροκ είναι ο και βλέπε Παναγκός μόχι μόνο για τη σένα ρό, ρό, Γιατί τώρα Ρόν, και το να σ Apollo si sí, sí, sí, Είμαστε σε μαζική σύγχυση Δεν υπάρχει αμφιβολία Το ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη Επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία Στη Φίλη που έστειλε ένα μήνυμα Και λέει ότι έχει 2.500 εναντίον τη. Καλά θα κάνει να μου στείλει Ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε Δεν είναι από τα πράγματα που μπορώ να διαβάσω στον αέρα ε, Κωνσταντίνα Είναι σε επίπεδο ε, βαθιά προσωπικό Και δεν έχει και νόημα ε, Αν αισθάνεσαι μάλιστα Ότι σε βιάζουν σαν οντότητα. Αν παιδί σε έχουν καταστρέψει και αν δεν ακουστείς δεν ξέρεις πως να βοηθήσεις αλλιώς αλλά με ένα αποσπασματικό μήνυμα σαν κι αυτό μάλλον κακό θα κάνω και αφού με λες Σοφή, εγώ θα έλεγα Σόφρονα ε, καλά θα κάνεις να μ' ακούσει και στείλε ένα τηλέφωνο να έρθουμε σε μία επαφή να μάθω αν και πως μπορώ να βοηθήσω Τώρα τι να εγώ εσένα ρε Χρήστο του αυτό χαρακτηρίζεσαι πρώην μέλος εξοκοινοβουλευτική αριστερά και νυν ανένταχτο αριστερό. Διάβασα τι πέντε γραμμέ, θα τι διαβάσω και δημόσια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και προσπαθώ να καταλάβω τι θε να μου πει. Αρχινά με το εξή καταπληκτικό. Βρέλει να τη δουλειά έχει ένα άτομο τη δική σου κουλτούρα με το κουκουέ. Του καθυστερημένου ανεύθυνου τύπου που λένε παντού όχι. Αυτό εμπεριέχει από μόνο του την αντίφαση. Τι να διαβάσει παρακάτω. Αν με αναγνωρίζεις ως υψηλής κουλτούρας για να έχω γίνει αποδεκτή από ανθρώπους που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την κουλτούρα μου και έχουν και 100 χρόνια ιστορίας πίσω, του, πίσω τους και εγώ τη δικιά τους για να θέλω να συμπορευτώ μαζί τους από πού τους βρίσκεις ανεύθυνους και να λένε παντού όχι ασχολείσαι με τα δημοτικά του Χαλανδρίου Έχει και προβλήματα από εκεί με αλλά εγώ μου λε ότι κάνει τα ίδια που κάνει ο Πελετήδη, και αφού κάνει τα ίδια που κάνει ο Πελετήδη, γιατί δεν ψηφίζανε κουκουέ οι άνθρωποι εκεί, στο δικό στο Δήμο δηλαδή. Έτσι όπω έχουν τα πράγματα. Και πώ τα κάνει αυτά και είναι ίδια και ο κόσμο δεν το ξέρει, Γιατί υπάρχει κάποιο που είναι αντίγραφο του Πελετίδη Θε να μου πει, δηλαδή, Δεν σε βγάζω άκρημα αυτό το πράγμα που θες να μου πει. Πάρε με κάποια στιγμή και παίρνει τον πόνο σου. Να δω και πολιτικά τι τρέχει στο χαλάνδρυ και τι σε οι κομμουνιστέ που λένε όχι και σε τι λένε όχι. Σιγά-σιγά μιλάνε και ναι. Πού θε να πούμε δηλαδή ναι, Άμα τα πάρει τα πράγματα από τη σειρά. Ε, τι να σου πω τώρα. Μην μου το παρουσιάζει ότι κάνατε και πορεί αντίστοιχη με αυτή που κάνανε οι άνθρωποι του Πελετήδη μέχρι την Αθήνα την εποχή τη δύσκολη, τη κρίση. Λοιπόν, ο Θόδωρη από την Κρήτη. Πιστεύει, Λιάννα, πω μια σφαίρα των Τούρκων κατά του Άσαντ και των Ρώσων θα πυροδοτήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχω δει να ξεκινάνε Παγκόσμιοι Πόλεμο, αλλά δεν είναι πάντα η σφαίρα-εισφαίρα σφαίρα μια αφορμή. Εάν γεγονό το οποίο κάποιο κρατιέται είναι άλλα πράγματα τα οποία υποφόσκουν από κάτω, ε, και μην με διορθώσετε για το βου και το φου, χιλικά και τα δύο που βου φου μην με διορθώσετε. Έχω την εντύπωση, λέει ο Θοδωρής Πως είμαστε μετά από χρόνια Καπιταλιστικής κρίσης μια κλωστή από ένα γενικευμένο πόλεμο διεθνού ελληνικού. Ήδη εκτιλήσεται, ήδη προετοιμάζετε που είναι πολύ πιθανό να και τη χώρα μα. Και εκεί τι κάνουμε είναι το θέμα. Κάνουμε βάσει, αμερικάνικε. Και ετοιμαζόμαστε να δεχτούμε και αύριο το πρωί τα πυρηνικά που μπορούν να πάρουν από το ίντζερ λίχ και τα φέρνουν μπροστά εδώ, στον Άραξο. Τα είχαμε και πριν από κάπω χρόνια. Έγιναν πολλοί αγώνε για να τα πάρουν οι Αμερικανοί για να φύγουν από εδώ. Και ετοιμάζονταν να έρθουν. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Εκ των πραγμάτων είμαστε στην πρώτη γραμμή. Αφού μας έχουν βάλει μπροστά. Και τι στε να η Frontex εδώ, αγάπη μου, πώ έχει Frontex τα σύνορα. Με λιθουανούς πιλότους, με γαλλικά αεροπλάνα, με τσέχους στο λεστολογισμικό Βατικανό μέσα στην καρδιά του Πειραιά Τι, τι με ρωτάς θα ο τώρα, στα σοβαρά Φτάνε ζητήματα πολιτικών αποφάσεων που άμα τις πάρει ο λαός τελειώνει η ιστορία Γιατί θα κλείσω και θα πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις μην παραμυθιάζεσαι, μου λέει ο Γιώργο. Η παγκόσμια κοινωνία είναι δομημένη έτσι που δεν αναγνωρίζει εθνότητες αν δεν έχουν κράτο. Αυτό συνέβη στου Αρμένου, στου Αλβανού, στου Ιουγκοσλαβίε, Εβραίους, Εβραίου, Γερμανία, του Χίτλερ. Αυτό τώρα προσπαθούν να κάνουν και στου Κούρδους, είσαι άδικο στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Την ΕΣΟΥΔ, και αναγνωρισμένε οι εθνότητε ήταν και τη γλώσσα του είχαν και τι κουλτούρε του είχαν και τα κράτη του είχαν και μετά, όταν ήρθε η ενδόρυξη και διαλύθηκε το σύστημα όλοι ψάχνετε να βρείτε κάπου κάτι επίπεδου Στάλιν να ισορροπήσει τα πράγματα και να νικήσει φασίστες αλλά που να μην φέρνει κάτι ανάμεσα σε Πούτιν και Ερντογάν Ερ Ερ και Τραμπ και δεν γίνεται πάμε σε διεφημίσεις πριν παλαβώσω εντελώς και αυτές αντιφατικές είναι Κλέψανε Όλοι κι αυτοί που τους Συνταξιούχοι έχουν και αυτά Λοιπόν να είμαστε πίσω στο στούδιο από την περιήγηση των ειδήσεων στην αθλειότητα του κόσμου Ας σας αρέσει το σινεμά Αλλά όταν λέω σας αρέσει το σινεμά μιλάω η τέχνη, η κινηματογραφική Τώρα θα σας περάσω σε μια πρόταση που είναι ταυτόχρονα και κλήρωση και μην βιαστείτε να τηλεφωνήσετε οι πέντε πρώτοι πριν ακούσετε γιατί έχω να μιλήσω. Λοιπόν, ε, και το λέω γιατί πρέπει να το ε, θες να το ευχαριστηθεί, Είναι από τις πολύ παράξενες, εξαιρετικές και απίστευτα πρωτότυπες ε, περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πάει να δει σινεμά και δει βοβό κοινωνικογράφου. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Μην αρχίσετε μόλις ακούσετε κλήρωση και πολλές φορές πατάτε το τηλέφωνο παίρνετε αμέσως και μπορείτε να πάτε τη θέση από κάποιον που θέλει πραγματικά να παίρνετε το δει. Επομένως μην βιαστείτε. Να τελειώσω και μετά να αρχίσετε να παίρνετε στο 2100 200, 200 αυτή που σας κόφτει η Σταΐσα. Λίμα ε, και είναι πολύ παράξενη και πολύ ωραία δουλειά. Πρόκειται για τη διπλωματική βαλίτσα. Το αριστούργημα του Αλεξάνδ Γυρισμένο το 1927 Για πρώτη φορά εμφανίζεται σε κινηματογραφική άθουσα στην Ελλάδα Είναι το στούντιο στην Πλατεία Αμερικής Όπου θα υπάρχει αφιέρωμα στο ρώσικο κινηματογράφο Μέχρι το τέλος της χρονιάς Λοιπόν και εκεί ο τηλέμαχος ο Μούσας Που είναι πολύ πολιοργανίστας Και ο Απόστολος Λεβεντόπουλος με την κιθάρα του Διαδρούν μαζί με την ταινία ηχητικά αυτοσχεδιάζοντας δίνοντας της μια ηχητική μουσική επένδυση στην ταινία. Λοιπόν, εκεί ε, θα, όποιος πάει θα δει ένα έργο παράξενης υπόθεσης από αυτές που ε, αναφέρονται σε μια εποχή, που τα, αυτά τα λέω πούμε, για γιατί Μπογδανόπουλο άμα του ακούει αυτά τα πράγματα μπορεί να πάθει κάτι, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, το έργο είναι βασισμένο στην αληθινή δολοφονία του ταχυμεταφορέα διπλωματικών εγγράφων τη Σοβιετική Ένωση, του Θεοδόρ Νέτε. Η πολύτιμη βαλίτσα εκλάπει από Βρετανού κατασκόπου, αλλά βρίσκεται πλέον στα χέρια ναυτών ενό πλοίου που οδεύει προ το Λένινγκραντ. Η υπηρεσία πρακτόρων πληροφοριών καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να την επανακτήσει. Το κινηματογραφικό αποτύπωμα είναι ηρωνικό και πραγματικά βολικό. Γιατί ο Αλεξάνδρου Ντευσέγκο, προτού ασχοληθεί με την κινηματογράφηση, είχε διατελέσει εργαζόμενο στον χώρο τη διπλωματία. Και μάλιστα στην ίδια ακριβώ θέση με τον Θεό Νέτε που είναι πραγματική ιστορία. Ο Ντευσέγκο ήταν απεσταλμένο στην πρεσβεία τη Σοβιετική Ένωση στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. Φυσικά, ο θάνατο του κάποτε συναδέλφου του αποτέλεσε την κύρια αιτία και αφορμή για τα γυρίσματα τη ταινία. Συνεργάζεται με το διευθυντή φωτογραφία Νικολάη Κοσλόφσκι και έρχεται σε επαφή με τεχνικέ περικοπή εκείνη τη εποχή. Δηλαδή, να παίρνει εικόνε από ασυνήθιστε γωνίε, να προβαίνει σε νυχτερινέ λήψει και εξπρεσινιστικέ τεχνικέ μέσω οπτικών πρισμάτων. Ο Αλεξάνδρου Τουφσέγκο εμφανίζεται για πρώτη και τελευταία φορά μέσα στην ταινία του σε μια σύντομη συμμετοχή. Τραματική ατμόσφαιρα, αγωνιώδη εξέλιξη για τη ζωή. Τις ζωέ, δηλαδή των ηρώων και των ηρωίδων Θα δούμε ναύτε σε κλίμα διασκέδασης πόρνε που αναζητούν με λαγνία μόνο χρήματα Μεθοδικούς μουσικούς Την ολότητα της επαγγελματικής δράση των τελευταίων Που θα πραγματοποιηθεί με τη διαμήραση της απεικόνησης μιας μηχανικής έκφρασης Έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη στις 8.30 το βράδυ Στο στούντιο στην Πλατεία Αμερικής και για να σας εντυπωσιάσω θα σας παίξω ένα παραδοσιακό της Υπήρου είναι από αυτά που εγώ λατρεύω ως ήχο και είναι εδώ από τους Λοξάνδρα Ensemble το 2015 εκεί που ξεκίνησαν οι συζητήσει τώρα για το αν ήταν έτοιμη, την ήταν έτοιμη, ποια κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση γράφονται, βιβλία και χιλιαδιό, το επιρωτικό, αυτόν τον ήχο ή τον αγαπάς ή δεν τον αγαπά. δεν έχει τίποτα στη μέση. Εγώ το λατρεύω και ειδικά όταν θα ακούσετε και τους στίχους και τον τρόπο με τον οποίο έχει εκτελεστεί. στιγμές και σε κρίσιμες εποχές με μια πολιτική ένσταση πολύ σοβαρή δεν ενημερωνόμαστε ω λαός σε βάθος μας σκιάζουν πολλά πράγματα ακόμα πολλά κουσούρια μικροπολιτικά για το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας και στον κόσμο οι πολιτικές συζητήσεις εξαντλούνται σε κλιβέρες υποκειμενικότητες δεν εξωρώ τον εαυτό μου εκ των πραγμάτων ε, προς τα κατατείνει η φταρμένη διαδικασία ε, κοκορομαχιών και όχι αναλύσεων σε βάθο. Και αναλύσεων όταν γίνονται είναι σε επίπεδο βιντεοκλείπ. Βγαίνει, δίκη λένε τρία λεπτά κάτι, και μετά ο κόσμο πρέπει μόνο του να βγάλει συμπέρασμα εκεί που κάθεται ανάμεσα στα βασανά του, στι πίτρε του, αγωνίε του, στα πένθη του, στις χαρέ του, στα πανηγύρια του και να προσπαθεί να μην φοβάται, να παραμένει ψύχρεμο όπω του λένε, να αντιμετωπίζει τα πράγματα έτσι. Και να βλέπει γύρω του παρόμοιους με αυτών λαούς Παρόμοιους εννοώ καθημερινούς ανθρώπους Να καταστρέφει τη ζωή τους από μια μέρα στην άλλη Να βυθίζονται σε πόλεμο Να πνίγονται, να σκοτώνονται, να ψάχνονται, να διαλύονται Από τη Γιουγκοσλαβία μέχρι τη Ροζάβα Και από την Αφρική μέχρι το Βόρειο και το Νότιο Πόλο Λοιπόν σας σήμερα πήρε τον Νόμπελ Οδυσσέας Ελίτης Θα σας διαβάσω... Κάτι που δεν είναι πολύ διαβασμένο και πολύ πεγμένο, γιατί ε, εδώ θα δείτε πως ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να βλέπει όπως λέει ο ίδιος το σύνολο και ο στο το ίδιο. Και έχει σημασία να ακούσετε αυτό το κείμενο για να διαμορφώσετε την άποψη που αρχίζει και τίνει να είναι ευχάριστη για την ψήφο των ομογενών. Και το λέω αυτό γιατί Πέρα από τα υποκειμενικά, ποιο έχει, ποιο δεν έχει, άνθρωπου έξω, ποιοι φύγανε, ποιοι δεν φύγανε, πώ φύγανε κτλ., αν πρέπει να ψηφίσουν όπω πρέπει να ψηφίσουν, ποιο απομονώνεται, ποιο δεν απομονώνεται, ποιο κάνει πρόταση, ποιο δεν κάνει πρόταση. Ε, έχει σημασία, αν και όποτε περάσει αυτό, να περάσει βασισμένο κυρίω, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένεια του, αλλά γιατί έχει κάνει κέρυε επισημάνσεις, στο υπαρκτο νομικοπολιτικό και συνταγματικό μα σύστημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και ευτυχώς φαίνεται ότι αποκτειέται ένας κοινός τόπος για να μπορούν να εκφραστούν πολιτικά όσοι από μας χρειάστηκε να φύγουν και να ξενιτευτούν. Και ίσως αυτό να είναι και μια ευκαιρία για να ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, τελειώνει η τελετή του Νόμπελ και μετά ο Οδυσσέας Ελίτη πάει και μιλάει στους Έλληνες Έλληνε. Που βρίσκονται στην Ορβηγία, έξω από τι θελετέ και τα επίσημα. Σα διαβάζω λοιπόν τι έχει πει. Αγαπητοί φίλοι, περίμενα πρώτα να τελειώσουν οι επίσημες γιορτέ που προβλέπει η εβδομάδα Νόμπελ και ύστερα να έρθω σε επαφή μαζί σα. Το έκανα γιατί ήθελα να νιώθω ξένιαστο και ξεκούραστο. Ξεκούραστος βέβαια δεν είμαι. Χρειάστηκε να βάλω τα δυνατά μου για να τα βγάλω πέρα με τι απαιτήσει τη δημοσιότητα, τη συνεντεύξη και τηλεοράση. Αλλά ένιωθα κάθε στιγμή. Ότι δεν εκπροσωπούσα το ταπεινό μου άτομο, αλλά ολόκληρη τη χώρα μου. Και έπρεπε να τη βγάλω ω προπρόσωπη. Δεν ξέρω αν το κατάφερα. Δεν είμαι καμωμένο για τέτοια, για τιμέ και για δόξει. Τη ζωή μου την πέρασα κλεισμένο, λέει ο Ελίτη, μέσα σε 50 τετραγωνικά μέτρα, παλεύοντα με τη γλώσσα. Επειδή αυτό είναι στο βάθο η ποιήση. Μια πάλι συνεχή με τη γλώσσα τη γλώσσα την ελληνική που είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου Ό,τι και να πει ένας ποιητής μικρό ή μεγάλο, σημαντικό ή ασήμαντο δεν φέρνει αποτέλεσμα Θέλω να πω, δεν γίνεται ποιησή αν δεν περάσει από την κρυσάρα της γλώσσας αν δεν φτάσει στην όσο γίνεται πιο τέλεια έκφραση Ακόμα και οι πιο μεγάλες ιδέες οι πιο ευγενικέ οι πιο επαναστατικές παραμένουν σκέτα άρθρα εάν δεν καταφέρει ο τε να ταιριάσει σωστά τα λόγια του Μόνον τότε μπορεί να τείχος να φτάσει στα χίλια των πολλών Ή να γίνει κτήμα τους Μόνον τότε μπορεί να έρθει και ο συνθέτης να βάλει μουσική Να γίνουν οι στίχοι τραγούδι Και για να τραγουδιζούμε στο βάθος όλοι μας Το τραγούδι που λέει τους καίμους και τους πόθους του καθενός μας Τόσο είναι αλήθεια ότι το μεγαλείο και η ταπεινωσύνη πάνε μαζί Ταιριάζουν Επαναλαμβάνω τη φράση για να την ακούσετε Τόσο είναι αλήθεια ότι το μεγαλείο και η ταπεινοσύνη πάνε μαζί, ταιριάζουν Ταπεινά εργάστηκα σε όλη μου τη ζωή Και η μόνη ανταμοιβή που γνώρισα πριν από τη σημερινή Ήταν να ακούσω του συμπατριώτες μου να με τραγουδούν Να τραγουδούν το άξιον που μου χρειάστηκε τεσσάρων χρόνων μοναξιά Και αντιάπτωτη προσπάθεια για να το τελειώσω Δεν το λέω για να περηφανευτώ δεν έρχομαι σήμερα για να σα κάνω το σπουδαίο. Κανεί δεν είναι σπουδαίο από εμά. Από εμά, άλλο κάνει τη δουλειά του σωστά και άλλο δεν την κάνει. Αυτό είναι όλο. Όμω θέλω να μάθετε όπω το έμαθα και εγώ στα 68 μου χρόνια. Μόνο αν κάνει σωστά τη δουλειά σου, ο κόπο δεν θα πάει χαμένο. Ξέρω, λέει ο Ελίτη, μαντεύω ότι πολλοί από εσά περίμεναν άλλα πράγματα από μένα. Του ζητώ συγνώμη που δεν θα του ικανοποιήσω. Αν είχα το ταλέντο του ομιλητή του δασκάλου, του ηγέτη. Θα είχα ίσω αφιερωθεί στην πολιτική. Τώρα δεν είμαι παρά ένα γραφιά που πιστεύει σε ορισμένα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα θέλει να τα γνωρίσει και στου άλλου, να τα βγάλει από μέσα του να τα κάνει έργο. Εμένα μου έλαχε να αγαπήσω τον τόπο μου που τον αγαπάτε κι εσεί. Να τι είναι που μα ενώνει απόψε όλου εδώ πέρα, η αγάπη μα για την Ελλάδα. Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι να αγαπά ένα λαό στη χώρα του. Αλλά για τον ποιητή πιστεύω υπάρχει μόνο ένα. Να νίκη σε ολόκληρο το λαό του. Πάρα από τις διαρέσεις και τις διχόνιες Ο ποιητής να στέκει και να αγαπά όλο το λαό του Να νίκει το ξαναλέω σε όλο το λαό του Δεν γίνεται αλλιώς Η πατρίδα είναι μία Ο καθένας στον τομέα του ας έρθει και ας κάνει κάτι Όπως αυτός το νομίζει καλύτερα Όμως ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει το σύνολο Θέλω να πιστεύω πως ίσως και ο το ίδιο Για εμάς η Ελλάδα είναι αυτές οι στεριέ, Οι καμένε στον ήλιο και αυτά τα γαλάζια πέλαγα με του αφρού των κυμάτων, είναι οι μελαχρινέ ή οι χαστανόξεντε κοπέλε. Είναι τα άσπρα σπιτάκια τα σβεστομένα, και τα ταβερνάκια και τα τραγούδια της νύχτες Με το φεγγάρι πλάι στην ακροθαλασσιά ή κάτω από κάποιο πλατάνη. Είναι οι πατράδε μα και οι παππούδε μα με το ντουφέκι στο χέρι, αυτοί που πουλευτερώσαν την πατρίδα μα και πιο πίσω, πιο παλιά, όλοι μα οι πρόγονοι, που κι αυτοί ένα μονάχα είχαν στο νου όπω και εμεί σήμερα. Τον αγώνα για τη Λευτεριά. Είπε ένα Γάλλο ο Ρεμπό Πως η πράξη για τον ποιητή είναι ο λόγο του. Είχε δίκιο. Αυτό έκανε ο Σολομό, που για να γράψει το αθάνατο πείμα του ελεύθερη πολιορκημένη, έσωσε και παράδωσε στη φιλετική μας μνήμη το μεσολόγιο και του αγώνε του. Αυτό έκανε ο Παλαμάς ο Σικελιανός, ο Σεφέρη. Στα φτωχά μου μέτρα το ίδιο πάσχησα να κάνω κι εγώ. Πάσχησα να κλείσω. Μέσα στην ψυχή μου, την ψυχή όλου του ελληνικού λαού. Να δω πώ μοιάζουν όλοι οι αγώνε του από την αρχαία εποχή, είσαμε σήμερα για το δίκαιο και τηλευτεριά. Και αυτό θα κάνω όσα χρόνια μου δώσει ο Θεό να ζήσω. Αυτή είναι η πράξη μου και το γεγονό ότι έφτασαν να το αναγνωρίσουν οι ξένοι είναι μια νίκη. Όχι δική μου νίκη, δική σα. Γι' αυτό σα ευχαριστώ. Και αν με το συγχωρείτε να σα δώσω μια γνώμη, ακούστε την. Όσο καλά και αν ζείτε σε αυτή τη φιλόξενη την ευγενική χώρα. Όσο και αν καλά και στεριώνετε και κάνετε οικογένεια μην ξεχνάτε την πατρίδα σας και προπαντός τη γλώσσα μας. Πρέπει να είστε περήφανοι, να είμαστε όλοι περήφανοι εμεί και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας. Είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα όπως την έλεγαν ο Μύρος και ο Πλάτωνας πριν από δυόμισι χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσο εν Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας και όλη του την ιστορία Και όλη του την ευγένεια Χαίρομαι και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω σε αυτή τη γλώσσα Και σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ μάλλον Αφού η στιγμή έφτασε να φύγω Όμως ένα κομμάτι της ψυχής μου Σας το αφήνω μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε Μακάρι να μπορούσε να σας μείνει να το κρατήσετε Σαν ένα μικρό φυλαχτό από την πατρίδα που να με πάρει και να με σηκώσει Ένα τέτοιο κείμενο Δεν μπορείτε να στείλετε σε όλους τους ομογενείς Μαζί Με την προτροπή Τη δικιά μου Όταν βλέπετε γραμμένα εκεί στην τηλεόραση Και φορά Ο επικεφαλή του επικεφαλή Ο επικεφαλή του επικεφαλή Η επικεφαλή στον πληθυντικό με ει Και να τρελαίνομαι εντελώς Όταν ακούτε αυτά που ακούτε και την πατρίδα σε εκδοχή χρυσαυγήτικη στο δικαστήριο ω κατάθεση, όταν ακούτε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η αντίληψη σήμερα περί ανθρωπιά, ε, γεγονότων, και κάποιοι ταυτί σα από μόνο του ξέρετε ότι δεν πάει καλά και δεν ακούγεται καλά. Ένα βιβλίο στο χέρι, μια ποιήση, ένα ελίτη, ένα εφαίρη ένα τραγούδι στο παλιό πικαπ στο ε, μηχάνημα στο τέτοιο κάντε κάτι για να μπορέσετε να πάρετε ανάσα και επειδή για να πάρετε ανάσα πρέπει να κλείσω και να σας αποχαιρετήσω επί της ουσίας διάλεξα για την άνσια κατσαγετόφ και το, το καταπληκτικό, ένα remix από τις εκτελέσει της τελευταίας δεκαετίας ενός ύμνου που λατρεύω από τα τραγούδια είναι του Μίνου Μάτσα η στίχη Η μουσική του Σπύρου Περιστέρη Είναι το Μινόρα της αυγή, Είναι γραμμένο τις μαύρες Μέρες του 1936 Και σας το χαρίζω Από τα βάθη της ψυχής μου Μαζί με τον κόπο που κατέβαλε Η αδερφούλα μου να κάνει το remix Και να σας ευχηθώ Καλό Σαββατοκυριακό Και να μιλάει τίποτε τόσο μεγάλο Που να μην μπορείτε να το διαχειριστείτε